Στοίχοι 12-31. Τα χαρίσματα απαρτίζουν ενότητα. 12. Διότι καθώς το ανθρώπινο σώμα είναι ένα και έχει πολλά μέλη, όλα δε τα μέλη του σώματος του ενός και τι είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός με το πλήθος των πιστών είναι ένα σώμα πνευματικών. 13. Μη παραξενεύεστε όταν ακούετε ότι όλοι οι πιστοί είμαι θα ένα, διότι και ένα πνεύμα όλοι είμαι σε βαπτίστημεν, και από ένα πνεύμα εγεννήθημεν όλοι στην κολυβύθρα, διαναγίνομεν ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες είμαι τα πρωτήτερα κατά την εθνικότητα και τη θρησκείαν. είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι κατά την κοινωνική μα θέση και τάξη. Και όλοι ποτίστημεν ένα πνεύμα, διότι σαν άλλα δέντρα εποτίστημεν όλοι με το αυτό πνευματικό νερό τη Χάριτο. Μην παρασύρεστε δε από το ότι είμαι θα πολύ και μη απορείτε πόσοι πολλοί μπορεί να είναι εν, διότι και το σώμα δεν είναι ένα μέλο, αλλά πολλά. 15. Εάν επί παραδείγματη ήπει το πόδι επειδή δεν είμαι χέρι, δι' αυτό δεν είμαι από τα μέλη του σώματο, με το ότι λέγει τον λόγων αυτών έπαυσε να άραγε να είναι μέλο του σώματο. 16. Και αν ήπει το αυτή, αφού δεν είμαι μάτι, δεν είμαι από τα μέλη του σώματο. Τάχα διότι είπε των λόγων αυτών έπαυσε να είναι μέλος του σώματος Έτσι και εσύ Επειδή έχεις αυτό το χάρισμα και δεν έχεις εκείνο που θα επρωτήμας Δεν πάβεις δι' αυτό να ανοίξεις το ένα του Χριστού σώμα 17. Εάν όλο το σώμα είναι το μάτι Τότε που θα είτο η ακοή Το σώμα θα έμενε κοφόν. Και αν όλο το σώμα είναι το ακοή Που θα είτο η όσφρηση Το σώμα θα εστερεί το όσφρησιν 18. Τώρα όμως ο Θεός σοφά ετοποθέτησε στο σώμα καθένα από τα μέλη ακριβώς, όπως σύμφωνα με την αγαθότητα και πανσοφία του ηθέλησε, πάντοτε διότως συμφέρον και την εξυπηρέτηση του σώματος ολοκλήρου. 19. Εάν όμως ήσαν όλα ένα μέλος, τότε που θα είδω το σώμα, δεν θα διαλύεται. 20. Αλλά τώρα υπάρχουν μεν πολλά μέλη, ένα ομοσώμα, εις το οποίο το ένα μέλος εξαρτάται από τα άλλα και δεν μπορεί το καθένα μέλος να κάνει χωρίς τα άλλα. 21. Δεν μπορεί επί παραδείγματι το μάτι να είπεις το χέρι, δεν έχω την ανάγκη σου. Ή πάλιν η πάλι η κεφαλη να είπεις τα πόδια, δεν έχω την ανάγκη σας. 22. Αλλά τα μέλη που εκφύσεω φαίνονται στενέστερα, αυτά είναι περισσότερο αναγκαία για την ύπαρξη του σώματο. 23. Και εκείνα τα μέλη του σώματο που τα θεωρούμε περισσότερο άσχημα και νομίζουμε ότι στερούνται τιμήν σχετικώ προ τα άλλα, αυτά τα σκεπάζομαι και έτσι τα περιβάλλουμε με περισσότερα τιμήν. Και τα άσχημα μέλη μα έχουν περισσότερων εξωτερικών στολισμών και κοσμοιοτέραν περιβολή. 24. Τα δε μέλη μας που φαίνονται εύσχημα δεν έχουν ανάγκη να τα σκεπάσουμε. Αλλά ο Θεός έσμηξε μαζί διάφορα μέλη εύσχημα και άσχημα και έφτιασε το σώμα και έδωκε περισσότεραν τι μείνει στο μέλο, που είτε εις ευσχημοσύνην είτε εις δύναμην ειστερεί από τα άλλα. 25. Και έκαμε τη σοφή αυτή να αυτήν ανάμειξει ο Θεός, για να μην υπάρχει διχασμός και διέρεσης στο σώμα, αλλά να λαμβάνουν την ιδία και την ίση φροντίδα να μεταξύ τους τα μέλη το ένα δια το άλλο. 26. Και πράγματι, είτε πάσχει και πονεί ένα μέλος, πάσχουν μαζί του όλα τα μέλη. Είτε δοξάζεται ένα μέλος, χαίρουν μαζί του όλα τα μέλη. 27 σίς οι χριστιανοί, είστε σώμα Χριστού και μέλη, που αναλόγως του χαρίσματός του, έχει ο καθένας σας μίαν θέση και ένα μέρος στην ζωή του συνόλου. 28. Κι άλλους μένει τοποθέτησαν ο Θεός στην εκκλησίαν πρώτων αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους. Έπειτα άλλου του έθεσε να κάνουν κάθε είδου θαύματα, άλλου να έχουν χαρίσματα θεραπείων, χαρίσματα προστασία των ορφανών, των χειρών, των πτωχών, των παντό είδου ασθενών, χαρίσματα κυβερνήσεω και διοικήσεω εν τη Εκκλησία, χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. 29. Ιστον καθένα ο Κύριος έδωκε το ειδικό του χάρισμα. Μήπω είναι όλοι Απόστολοι, Μήπω είναι όλοι Προθείτε, Μήπω είναι όλοι Διδάσκαλοι. Μήπως έχουν όλοι χαρίσματα θαυματουργικά. 30. Μήπως έχουν όλοι χαρίσματα θεραπειών; Μήπως όλοι ομιλούν γλώσσας. Μήπως όλοι έχουν το χάρισμα να διαρμηνεύουν γλώσσας. 31. Επιδιώκετε δε με ζήλων τα χαρίσματα που φέρουν μεγαλύτερα νοφέλιαν... διότι αυτό δε είναι και ανώτερα χαρίσματα. Και σας δεικνύω ακόμη δρόμων και μέσων έξοχων και υπέροχων... με το οποίο αποκτώνται τα καλύτερα χαρίσματα... Και το μέσον αυτό είναι η αγάπη.